Τέταρτο μάθημα. Τι δείχνει αυτή η εικόνα. Δείχνει τη σάλασσας. Τι δείχνει αυτή η εικόνα. Δείχνει τη σάλασσας. Είναι μεγάλο δωμάτιο η σάλα. Αρκετά μεγάλο. Είναι μεγάλο δωμάτιο ή σάλα. Αρκετά μεγάλο. Τι βλέπετε μπροστά από το παράθυρο. Βλέπω τους σολίνες της κεντρικής θερμάνσεως. Τι βλέπετε μπροστά από το παράθυρο. Βλέπω τους σωλήνες της κεντρικής θερμάνσεως. Τι είναι εκεί αριστερά από το παράθυρο? Ένας καναπές. Τι είναι εκεί αριστερά από το παράθυρο? Ένας καναπές. Βλέπετε τίποτα πάνω στον καναπέ. Μάλιστα. Βλέπω... Δυο μαξιλάρια. Βλέπετε τίποτα πάνω στον καναπέ. Μάλιστα. Βλέπω δυο μαξιλάρια. Πού είναι η βιβλιοθήκη. Δεξιά. Απέναντι από τον καναπέ. Πού είναι η βιβλιοθήκη. Δεξιά, απέναντι από τον καναπέ. Πού είναι η συσκευή τηλεοράσεως? Κι αυτή είναι δεξιά, κοντά στην βιβλιοθήκη. Πού είναι η συσκευή τηλεοράσεως? και αυτή είναι δεξιά, κοντά στην βιβλιοθήκη. Πώς ζεσταίνεται το δωμάτιο όταν κάνει κρύο? Με τους σωλήνες της κεντρικής θερμάνσεως. Πώς ζεσταίνεται το δωμάτιο όταν κάνει κρύο? με τους σωλήνες της κεντρικής θερμάνσεως. Με τι είναι στρωμένο το πάτωμα? Είναι στρωμένο με ένα χαλί. Με τι είναι στρωμένο το πάτωμα? Είναι στρωμένο με ένα χαλί. Τι βλέπετε αριστερά από τον καναπέ? Ένα λαμπαδέρ. Τι βλέπετε αριστερά από τον καναπέ? Ένα λαμπαδέρ. Υπάρχουν πολυθρόνες στο δωμάτιο. Μάλιστα. Υπάρχουν δύο πολυθρόνες. Η μία... Είναι δίπλα στο παράθυρο και οι άλλοι κοντά στη βιβλιοθήκη. Υπάρχουν πολυθρόνες στο δωμάτιο. Μάλιστα, υπάρχουν δύο πολυθρόνες. Η μία είναι δίπλα στο παράθυρο και η άλλη κοντά στη βιβλιοθήκη. Τι βλέπετε στους στίχους Βλέπω μία εικόνα και ένα ρολόι. Τι βλέπετε στους στίχους Βλέπω μία εικόνα και ένα ρολόι. Είναι κανεί με στη σάλα. Όχι, δεν είναι κανεί. Είναι κανεί με στη σάλα. Όχι, δεν είναι κανεί.